θέλετε την υπογραφή μου για να σας πουλήσω την Ακρόπολη; Να πάτε να βρείτε κανέναν άλλον; Εγώ σκονώμε και φεύγω και τρεις φορές από τη Εγώ σκονώμε και φεύγω και τρεις φορές από τη συνοδο. Εγώ σκονώμε και, και τρεις φορές από τη Τρεις. Σηκώθηκε και έφυγε από τη Σύνοδα, ευτυχώς που έχουμε προεκλογική περίοδο και μαθαίνουμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτές τις 17 ώρες. Το λέει το ξαναλέω η λέξη Τσίπρας, δεν του έχει ξανατύχει ε, και είναι το μεγάλο του ανδραγάθημα. Ηρωική πράξη, ήρωας ο ίδιος, 17 ολόκληρες ώρες για να φέρει ένα μνημόνιο. Οι άλλοι το έκαναν σε μισή ώρα, Αυτό αυτού του πήρα 17 δεν έχει σημασία. Ε, μιλώντας χθες το πρωί στον Γιώργο Αφτιά. Μα είπε τι ακριβώς συνέβη εκεί όταν τους ζήτησαν διάφορα η Μέρκελος, ο οι και οι υπόλοιποι και σηκώθηκε να φύγει τρεις ολόκληρες ε, φορές. Έφευγε μέσα στο κτίριο, τον κυνηγούσαν μετά, ξαναγύριζε όπως είπε έφυγε τρεις, ξαναγύρισε τρεις και ξαναλέμε όσο θα ακούμε αυτά όλα αυτά για να φέρει το τρίτο και καλύτερο μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο, τρεις φορέ φεύγω. Και Εκείς... ξέρω τι θα έκανε αν ήταν εκεί ο κύριο Μεϊμαράκη. Εκείς... Δεν ξέρω ε... τι θα έκανε. Όταν σα το πει, η Μέρκελ και ήταν έπαιρνε μπροστά, πώ αντέδρασε ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Θα θέλαμε να το μάθουμε αυτό. Αν θέλετε την υπογραφή μου για να σα πουλήσω την Ακρόπολη, να πάτε να βρείτε κανέναν άλλον. Εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Και έφυγα τρει φορέ από τη συναντία. Α Αρτέ φορέ. Τρει φορέ. Μπράβο. Και... Μπράβο! Και και τι τρει ήρθε ο Λάντ να το τραπέζι. Να πάτε να βρείτε κάναν άλλον. Εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέπεις. Κάσου, πεσε κι βούρτσα. Να πάτε να βρείτε κάναν άλλον. Τι ιδέα σου πέρασε. Τα σου! Πήγαινα στο τραπέζι. Δεν έφευγα από το τραπέζι. Γιατί ήξερα ότι δεν πρέπει να φύγω από το τραπέζι. Έφευγε, τον κυνηγούσε ο Λάντμου μέσα στο κτίριο, κυνηγοί το παίζανε. Εδώ και ο Βόγλη κυνηγούσε μια άλλη, δεν έχει σημασία, υπάρχουν και κάποια κοινά. Μίγδαλα δεν δώσανε. Η βούρτσα όμω έπεσε και από του δύο, και από αυτή που κυνηγούσε ο Βόγλη και από τον Αλέξη Τσίπρα τον ξαναφέρνανε, Ξανακαθόταν στο τραπέζι, γιατί ήξερε, δεν έπρεπε να φύγει. Τότε, γιατί έφευγε, Ψάχνουμε κι εμεί τώρα λογική σε όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία και ηρωικά πάνω απ' όλα. Που ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα καταγράψει Αλλά έχουμε τη χαρά και εμεί εδώ ω κάτι του παρόντος Να τα καταγράφουμε επίσης Έτσι λοιπόν έφυγε, ήρθε, έφερε τη συμφωνία Όλα αυτά θα είχαν μια αξία αν δεν είχε φέρει μνημόνιο Από τη στιγμή που έφερε μνημόνιο Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η μόνη αξία που έχουν Είναι για την κομμωδία και για τη σάτυρα Του παρόντος, μπορεί και του μέλλοντο Αν αυτό Έχει και έφτια το σημαντικό σε όλα αυτά που συμβαίνουν είναι ότι δεν τον έχει αλωτριώσει η εξουσία και κυρίως τα έχει πάρα πάρα πολύ καλά με την συνείδησή του. Το πιο σημαντικό που με στηρίζει εμένα, ξέρετε τι, είναι η αίσθηση του ότι η εξουσία είναι εφήμερη. Μπράβο! Ε, δεν έπεσα στην παγίδα ποτέ ναι. να φανταστώ ότι είμαι στην κορυφή του Ολύμπου. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αυτό σε κρατάει. Μάλιστα. Και ξέρετε κάτι, έχω πλήρη επίγνωση. Ότι αυτοί που σήμερα σε επεφημούν Αύριο μπορεί να σε αποδοκιμάζουν Το σανά αντα... πολύ φοντά στο σανά Και το ανάπτυο σαν... Σημασία έχει Να τα καλά με τη συνείδησή σου Μάλιστα Και εγώ μέχρι στιγμής Στις αποφάσεις που έχω πάρει Τα έχω πολύ καλά με τη συνείδησή σου Από τα πολλά Που μου έχεις Σημασία έχει να τα καλά με τη συνείδησή σου. Μάλιστα. Τα σωθηκά μου, τα σε Σημασία έχει, να τα καλά με τη συνείδησή σου. Μάλιστα. Σε μου τα θε τα σου ματιά, και Άλλη να Και εγώ μέχρι στιγμή στι αποφάσει που έχω πάρει Υπάρχω πολύ καλά με τη το συνείδησή του Μπράβο Δεν <στονίτρια> υπάρχει σημαντικότερο να τα έχει κάποιος Πολύ καλά με τη συνείδησή του Αν με όλα αυτά που είχε πει παλιά Πέρυσι η Θεσσαλονίκη τέτοιες μέρες Ότι έκανε, εκλογέ Γενάρη, όλο το εξάμεινο Τρίτο μνημόνιο Αν μετά από όλα αυτά τα, τα έχει πολύ καλά με τη συνείδησή του Νομίζω Είναι πολύ θετικό να το εκτιμήσουμε, να το κρατήσουμε. Υπάρχει ένα Έλληνα που τα έχει καλά με τη συνείδησή του και αυτό είναι ο Αλέξη Τσίπρα. Με όλα αυτά που έχει κάνει το τραγούδι, μάλλον λέει «Ζέσες, έλο ελοπιά, κάπω το λέει παράξενα. Είναι ένα του εξωτερικού που θέλει και αυτό να τραγουδήσει στην ελληνική. Και λέει αυτό το πορείο: πολύ, πολύ ωραίο και γλυκό τραγουδάκι. Η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και ο επόμενο. ελληνικό λαό ικανό για τα πάντα όπω έχει αποδείξει. Πολύ πιθανό. Ε, η συνέντευξη του πρώην και επόμενου, ανάλογα πρωθυπουργού, ε, δόθηκε στον Γιώργο Αυτιά, ο οποίο με τι πολύ σκληρέ ερωτήσει του στρίμωξε για άλλη μια φορά κάποιον πολιτικό. Κρατήσατε τη χώρα όρθια και αυτό σα το οφείλει ο ελληνικό λαό. Κανεί δεν μπορεί να πει για εσά το παραμικρό. <ΣΣ2> Νικοκύρι, έβαλε μπρο την πατρίδα και το κόμμα του σε δεύτερη μοίρα. <ΣΣ2> τι θέλω να σα πω, Έχετε δυσκολία. Έχετε ζόρια πολλά. Αν σας λέγανε να ισοπεδώσετε τον Όλυμπο ήταν πιο εύκολο από αυτό το πράγμα. <laughs> έτσι είναι. <laughs> Αν είστε πρώτος και είστε πάλι πρωθυπουργός, κοιμειωθεί και το χρέος, θα σας δούμε με γραβάτα. Το έχω υποσχεθεί. <laughs> το έχετε υποσχεθεί. <laughs> <laughs> κόκκινη ή... ή θαλασσιά θα είναι με τα χρώματα της Ελλάδος. <laughs> αυτό... Σα όρισα λίγα σήμερα αλλά δεν πειράζει. Ε, έτσι πρέπει να... Ο ρόλος δημιουσάζεται. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Τον... πρέπει κύριε κύριε κύριε. Ρέτε, <laughs> Αυτό... Σα όρισα λιγάκι σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, πειράζει. Είναι για το καλό τη ενημέρωση του ελληνικού λαού. Έχει μάθει άλλωστε και στα Ζόρια 17 ώρε. Κάθε δεύτερη του κουβέντα θυμάται αυτέ τι περίφημε 17 ώρε που δεν τις ξεχνάει και ο ελληνικό λαό. Αυτέ τι 17 ώρε γιατί έφεραν κάτι που δεν το περίμενε ποτέ. Μια εβδομάδα πριν είχε ψηφίσει, να μην έρθει ποτέ αυτό. Είτε με 16, είτε με 17, είτε με παραπάνω λιγότερες λιγότερε ώρε. αυτά ήρθε και όλη την προεκλογική περίοδο καμαρώνουμε γι' αυτό. Οπω έχετε καταλάβει ή του, Τσίπρα, ή του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον. Καμαρώνουν γι' αυτό, ότι έφεραν μια καλή συμφωνία που δεν θα μπορούσε να τη φέρει κάποιο άλλο καλύτερη όσο το δυνατόν γίνεται, όπω τα λένε. Αν και τα έχουν πει όλα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο και στην προηγούμενη και κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου. Ε, λέει ο Μημαράκη διάφορα για τον Τσίπρα. Παρεξηγείται ο Τσίπρα. Βγαίνει σε άλλο πάνελ, σε άλλο μπαλκόνι, σε άλλη πλατεία. Ζητάει από τον Μημαράκη να επανορθώσει και ω ευγενή και με αστική ευγένεια, που είναι ο, με Μημαράκη, όπω έχει πει ο ίδιο. Για τον εαυτό του στο παρελθόν ζητάει δημοσίω συγνώμη. Αλλά φοβάτε και το διάλογο φοβάτε. Δεν θέλει ούτε να έρθει να συζητήσουμε. Καλά δεν θέλει να έρθει να κυβερνήσουμε, αλλά ούτε να συζητήσουμε, δεν θέλει, δεν θέλει να έρθει να μαζί. Τι Τη δημοκρατική αντίληψη είναι αυτή. Πώ φαντάζεται τη δημοκρατία στο μυαλό του, Ότι δεν θα συζητάμε, δεν θα μιλάμε, θα πρέπει να είμαστε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, Γιατί απήντησε ότι εγώ δεν κάνω κυβέρνηση με αυτόν που με είπε ψευτράκο. Τι λε, Ζητούμε συγγνώμη. Προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα της χώρας του ζητούμε επισήμως συγγνώμη. <Τι> μου Τι λες Δε σε φέρω πια Τι λες Με φοβερήσεις Πως το αυτοκτόνησεις Δε, Δε σε φέρω πια Τι λες Ζητούμε συγνώμη Με η Μαράκης. Πολύ ωραίος ρόλος Εξελίσσεται γενικότερα ε, Από τις εκλογές Και τις απανοτές Εκλογικές διαδικασίες Και την πολιτική διαδικασία Τα τελευταία είκοσι χρόνια Αυτό που διαπιστώνει κανείς Είναι ότι Πολλοί από αυτούς που διεκδικούν ρόλο αρχηγού, πρωθυπουργού, ηγέτη, διαχειριστή των θεμάτων όλων μας, είναι πολύ καλός σε κάτι άλλο. Όχι σε αυτό που μα ζητάει το λόγο και την ψήφο τώρα, αλλά σε κάτι άλλο. Και ο Μημαράκη εδώ τον απολαμβάνουμε όλε αυτέ τι μέρε. Δεν έχουμε εντοπίσει ακριβώ γιατί κάνει, αλλά είναι πολύ καλό σε κάτι άλλο. Όχι στο να γίνει πρωθυπουργό, όπω το ίδιο και ο Πάνος Καμένος, Ο οποίο κάνει αυτά τα διαφημιστικά την προηγούμενη φορά με το τρενάκι, τώρα με το σπασμένο χέρι που αποδεικνύει ότι παίζει πάρα πολύ ωραία. Πολύ πολύ φιλικός, για ηθοποιός, είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ φιλικό για ηθοποιό, είναι άριστο για τα υπόλοιπα που προσπαθεί να μα πείσει. Όχι και τόσο. Έκανε και ένα τρίτο σποτάκι. Το δεύτερο είναι αυτό με το παιδάκι που έχει το σπασμένο χέρι. Επειδή δημιούργησε κάποιες προστριβές και γενικότερα δεν ήταν τόσο σαφές το μήνυμα για το τι ακριβώς έχει σπάσει το παιδάκι, ήρθε το τρίτο διαφημιστικό, το ακούμε τώρα άμεσως. <κυμ> Εσείς, τι πάθατε? Ο μικρός. Έσπασε το αριστερό τα Α, Μικρός είναι, θα μάθει. Τελικά, Ήδες που τα καταφέραμε, ναι. το κολλήσαμε. Ερώτηση! Παρακαλώ. Και τώρα, πώς θα γράψω. Θα σου δείξω, πώς θα γράψω. το ίδιο καλά, και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε. Έλα. Αλέξη, Αλέξη, τέλειω, να Αυτή είναι η τρίτη διαφήμιση του Πάνου Καμένου, ε, πολύ σαφής, αυτή είναι λίγο πιο σαφής, είναι όχι όσο η πρώτη, αλλά τουλάχιστον δεν είναι όπω η δεύτερη που δημιουργούσε πολλές παρεξηγήσεις. Ε, ο, η μάνα πάντα Πάντα στι δύσκολε στιγμέ του παιδιού είναι εκεί. Την ακούσαμε. Αλέξη, Αλέξη, ξεκόλα. Από οτιδήποτε κάνει το παιδί έχει το ίδιο ρήμα πάντα να χρησιμοποιεί, λογικό. Ο Αλέξη Τσίπρα βγαίνει στους δρόμου όπω ο ίδιο είπε, κυκλοφορεί, δεν είναι κανένα που δεν τον βλέπουμε να κυκλοφορεί. Αλίμονο και όπω ο Γιώργο Παπανδρέου παλιά που επίση κυκλοφορούσε, Ανεξαρτήτως αν τον έχει δει να κυκλοφορεί, δεν έχει σημασία. Όλοι αυτοί κυκλοφορούν αλλά δεν του βλέπουμε εμεί. Ε, ο Παπανδρέου παλιά που κυκλοφορούσε είχε βρει ένα συνταξιούχο που είχε πει σου δίνω τη σύνταξή μου και το είχε πει σε κάποια συζήτηση εκεί σε ένα πάνελ για να αποδείξει και να καταδείξει όπως λέμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που θα πρόσφεραν τη σύνταξή του εν πάση περιπτώσει είναι χαρούμενοι με όλα αυτά τα μέτρα Κατάρρηση των συντάξεων που είχε πάρει ο Γιώργος τότε. Έτσι λοιπόν τώρα και ο Αλέξη Τσίπρας κυκλοφορεί στον δρόμο και δεν έχει βρει ούτε έναν, όπω ο ίδιο είπε, να του πει είσαι ψεύτη. Άλλα είχε πει το Γενάρη, άλλα έκανε τώρα. Ούτε έναν. Γεια, τόνισε, σα είπε η συνταξιούχα που σα συνάντησε, Αλέξη, πότε θα αυξηθεί η συνταξιούχα. Κοιτάξτε, ο κόσμο καταλαβαίνει. καταλαβαίνει και είναι πιο μπροστά από εμά. Μάλιστα. Δεν έχω βρει ούτε έναν έλληνα πολίτη για την εγώ, δεν με, ναι. να βγει και να μου πεις πει, μου πει αυτό και δεν το κάνεις. Μες. Δεν άρεσουν πλέον τα για τα σου Δεν έχω βρει ούτε έναν έλληνα πολίτη ναι. να βγει και να μου πεις πει, μου πει αυτό και δεν το κάνεις. Είδε ο κόσμο. Είδε, είδε όλο ο ελληνικό λαό τη μάχη δώσαμε. Την είδε τη μάχη που δώσαμε. Είδε ότι δεν παραδοθήκαμε. Πού να είχαμε παραδοθεί κιόλα. Τι ακριβώ θα είχε γίνει. Είδε ο κόσμο τη μάχη, 17 ώρε μάχη. Λογικό είναι με τι ώρε μετρία. με το καντάρι. Ξεκίνησε μεσημέρι τη μια μέρα και τελείωσε πρωί τη επόμενη. Ούτε ένα δεν έχει βρεθεί να του πει: Άλλα μου είπε και άλλα έκανε. Όντω. Και εσεί τι κανένα δεν έχετε βρει. Δεν είναι καν το θέμα. Αυτή τη προεκλογική περίοδου. Κανεί δεν συζητάει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει δεν θα φέρει μνημόνιο και το έφερε με ένα δημοψήφισμα που έλεγε μην το φέρει κατά 62%. Καμία απολύτω τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει τι μέρε, το μήνα αυτών που διανύουμε. Έχει δίκιο και ο πρώην Πρωθυπουργό. Όντω πατάει στην πραγματικότητα και έχει επαφή με τον κόσμο όταν κυκλοφορεί όπω ο ίδιο λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησε έξι μήνε, ζητάει τώρα να κυβερνήσει πρώτη φορά αριστερά. Από τώρα ισχύει αυτό, δεν το λέμε εμεί, το λέει ο Γιώργο Βαρμένο ο κόσμος έχει καταλάβει σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα τώρα έτσι το έχει καταλάβει αυτό από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα είναι απλά τα πράγματα είναι απλά πλέον ή ψηφίζει μια κυβέρνηση θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά δεν είχε την ευκαιρία να κυβερνήσει για πολλούς λόγους έτσι μέσα σε ένα πολεμικό κλίμα και λε να κυβερνήσει και θα τον κρίνω <Το Ένωση κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά. Όχι, αμέσως εμείς Να φύγει αμέσως. Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα mm -hmm. από το μνημόνιο. Είναι πολύ όμως. Με τις γνωριμίες που έχω εγώ Λεβέντης στην Ευρώπη, μπορώ εντό διμήνω να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Σε δύο Σε δύο μήνε από την 21η Σεπτεμβρίου, πάει 21 Νοεμβρίου, έτσι το έχουμε υπολογίσει. Ε, είναι εδώ ο Βασίλη Λεβέντη. Επίση, μια σοβαρή πρόταση, έτσι όπω τον αντιμετωπίζουν πια τα μέσα ενημέρωση. Και λίγο πριν ήταν ο Γιώργο Βαρεμένο, ο οποίο λέει να κυβερνήσουμε και να μα κρίνουν. Πρώτη φορά αριστερά, να του δούμε κι αυτού στην κυβέρνηση, δεν του έχουμε δει ποτέ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, πολύ καλά τα λέει ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, δεν είχαν κυβερνήσει έξι ένα μνημόνιο, έτσι ήρθε μόνο του, χωρί μια μάχη, τίποτα. Και ζητάει τώρα ξανά την έγκριση του ελληνικού λαού για να αρχίσουν να κυβερνάνε κάποια στιγμή. Ωραία είναι όλα αυτά, ο Λεβέντης πάντα είναι ωραίος και διαχρονικός με ρεαλιστικές προτάσεις που δεν υποτιμούν τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το ζητούμενο, υπάρχει και ο Άδωνης, ευτυχώ άρχισε να εμφανίζεται σιγά σιγά, ο οποίος βάζει την διαχωριστική γραμμή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Το ναι. μόνο ερώτημα που μένει να απαντηθεί, αφού συμφωνούμε στα μάλιστα. μνημονιακά, yeah. και είπα και θα ψηφίζει, η κυβέρνηση και η πολίτευση, άρα και τα βρήκαμε στα μνημόνια, το μόνο που μένει να <κυκλή> απαντηθεί είναι τι είδου μνημόνιο θέλουν. Εάν είναι πρώτο ο Τσίπρας το μνημόνιο που θα έχουμε θα έχει τη συνταγή του Τσίπρα, δηλαδή περισσότεροι φόροι και λιγότερε μεταρθμίσεις Εάν είναι πρωθυπουργό ο Μαράκης θα έχει τη συνταγή τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή περισσότεροι φόροι και περισσότεροι φόροι yeah, Να σε σε Το ίδιο το Έφτασε το τέλος του Μητσοτάκη του Παπανδρέου και προβλέποντας στα Γκάλοπ κάνανε, να μην πω τη λέξη, πλαστογραφούσαν τα Γκάλοπ και βγάζανε μηδέν λεβέντης, μηδέν οι ώρες τους να πεθάνουνε Ζητώ πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει να πεθάνουν οι προδότε, οι προδότες τη δημοκρατική Ελλάδα, οι προδότε των οστών του ελευθερίου Βενζέλου και του Γεωργίου Παπατρίου. Κάποια ζώα δεν επιστεύε, κάποια ζώα δεν επιστεύε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώ και τα ζώα. Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν, κλείνουν και τον τάφο του. Κλείνουν. Φασισμό, προδοσία. Εσχρή κυδιό! Εσχρή κυδιό! Κυρίε και κύριοι, κάτοικοι τη Ελλάδο, στι 10 του Οκτώβρη δεν αναμετρέται η Ένωση Κεντρών με το βρωμερό δεξιό κόμμα και το βρωμερό πασοκικό κόμμα. Αναμετρέται η ηθική με την ανηθικότητα. Αναμετρέται το δίκαιο με το άδικο. Το βράδυ σήμερα 8 η ώρα, όλοι στην οδό Χαλκοκονδύλη 9. Αλητία! Αλητία! Αλητία! Αρκουδέηδε! Τι κλείσανε? Κλείσαν τον ΟΤΕ, οι αλήτε. Οι αλήτε, μπλοκάραν οι αλήτε του Παπαντρέου και του Μητσοτάκη τη γραμμή τηλεφώνου. Αληθεία, όλη η Μούργα! όλη η Μούργα στην δεξιά και στο πασμό. Η Μούργα! τα καθυσίματα. Ποιο έκλεβε το λαό, ποιο έκλεβε το λαό, εγώ ή οι κλίκε του Μητσοτάκη και του Παπαντρέου. Ποιο έκλεβε την ταμπακέρα. Αληθεία, Έσκος! Έσκος! Είναι η τελευταία εκπομπή του κανένα 67. Να πάνε στο διάλογο όλοι. Ο, ο Θεό να στείλει καρκίνο στο Μητσοτάκη και όλα του τα σόγια. Και στον Παπαδρέο και όλα του τα σχόλια. Ο παπατρίο δεν υπάρχει πια με ζωτάκι, μια χαράζή δεν έπιασε καθόλου. Η ευχή του Βασίλη Λεβέντ, επειδή πολύ θα τον ψηφίσετε, βλέπω, υπάρχει έτσι μια τάση, τουλάχιστον έτσι δείχνει οι δημοσκοποίησει, οι οποίε έχουν πέσει έξω τι τελευταίε τρει-τέσσερι εκλογικέ αναμετρήσει συστηματικά, παρόλα αυτά ω εργαλεία δουλειά. Χρησιμοποιούνται από όλου και καθορίζουν την πολιτική συζήτηση στην προεκλογική περίοδο. Αυτέ λοιπόν οι δημοσποίσει δείχνουν το λεβέντη ότι μπαίνει δεν μπαίνει κάποιο και μπασπροτό ότι πάει καλά και ξαφνικά γίνηκε σοβαρό και του δίνουν και βήμα συνάδελφοι δημοσιογράφοι για να ακούσουμε τις απόψει του Βασίλη Λεβέντη που δεν τις ξέραμε, τόσα χρόνια είναι λογικό και έχουν αφήσει πίσω τι καλέ στιγμές του παρελθόντος αλλά εμείς εδώ γι' αυτό υπάρχουμε για να θυμόμαστε, άλλωστε έχουμε και μια μανία με την ιστορία οπότε όλο αυτό που ακούσαμε ήταν από το κλείσιμο του καναλιού 67 φήμωση της δημοκρατίας και επειδή αγαπάμε την ιστορία ακούμε Βρίσκουμε αφορμέ για να ακούμε τις καλές στιγμές του παρελθόντος. Εδώ είναι η Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211208200 το τηλέφωνο της επικοινωνίας στο οποίο απαντάει ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφή Real και No, το μηνυμάτω και όλο αυτό, ο Αποστολής, 54% και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση, στοιτιοπαπακυριαλφέμι.gr, σας βλέπουμε και από το Twitter, σας βλέπουμε και από το Facebook στις Οφίcial διευθύνσει, δεν έχουμε προσωπικά ούτε Facebook ούτε Twitter, μόνο τι ελληνοφρένειε. Όλα τα άλλα που κυκλοφορούν δεν είναι δικά μα, είναι διάφοροι τύποι που αξιοποιούν ό,τι μπορούν να αξιοποιήσουν, αλλά δεν πειράζει, αυτά έχει η ελευθερία σε εισαγωγικά ή όχι. Με μια αλήθεια. Α, ο Γιώργο Δηβελεκίδη επίση ρυθμίζει όλο αυτό που ακούτε. Με μια αλήθεια θα πάμε, άλλη μια αλήθεια από τον Αλέξη Τσίπρα, θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Είμαι ψευτράκο. είμαι Πονηρούλη. Μπράβο! Είμαι πολιτικό Αγίρτη. Μπράβο! Yeah, yeah. Κατέστρεψα τη χώρα 7 μήνε. Δεν μου αρέσουν πλέον τα γενάτια. Δεν φόβω για τα γλυκά σου μάτια. Είμαι ψευδράκο. Ναι, mm -hmm. είμαι υπονιρούλη. Παίζω και γέλιο. Άλλη να λα πω. Μόνο φε κι άλλη μια που εσύ περαιώ πια. Δεν έχουμε περιθώρια. Η χώρα πλέον έχει άλλα αστεία. Ο μικρός έσπασε τα αριστερώτα ρι*** τα Σημασία έχει να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου Να πάτε να βρείτε καν άλλον Εγώ σκόνομαι και φεύγω. και έφυγα από τη M'a fajka rymię, bo jesteś sefello, M'a fajka rymię, bo jesteś sefello να τα έχει καλά με τη συνείδησή σου και εγώ μέχρι στιγμή στι αποφάσει που έχω πάρει τα έχω πολύ καλά με τη συνείδησή σου Συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα οι Έλληνες Πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών τα έχουν καλά με τη συνείδησή τους ενώ δεν τα έχουν οι Έλληνες πολίτες για λογαριασμό των Ελλήνων Πρωθυπουργών που τους ψηφίζουν οι περισσότεροι κιόλας ένα παράξενο πράγμα να μην τα έχει καλά Αυτό που δεν φταίει, ή μάλλον που έχει κάνει το αρχικό σφάλμα να ψηφίσει, και να τα έχει καλά. Αυτό που έχει διαπράξει μέχρι και εγκλήματα. Μαζικά όμω, όχι αστεία, μαζικά. Συμβαίνει στον τόπο μα, το ακούμε, το δεχόμαστε, και είναι καλό κάποιο να τα έχει με τη συνείδησή του. Γι' αυτό το ακούμε συνεχώ, επειδή είναι το ζητούμενο με ημάρα τη. Η Νέα Δημοκρατία, αν κερδίσει στις εκλογέ, τι ακριβώ θα φέρει. Τη Δευτέρα μετά τι εκλογέ, εμεί θα φέρουμε δημιουργία. A werner kέφι. A Να σε δω, να σε χαρώ. na για O pani na ni ja O ale Αυτό επίσης που όλοι πάνε ψηλά τη χώρα και πάντα είναι καθυλωμένοι και πάει και πιο κάτω ή όλοι πάνε μπροστά τη χώρα και αυτή είναι όλο πιο πίσω είναι κάποια θέματα πρέπει να τα λύσουμε αλλά δεν βλέπω να τα λύνουμε όπως λέει και ο Δημήτρης 20 έτσι υπογράφει η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα ήρθε, η ελπίδα έφυγε, τρει έτσι είναι οι γυναίκε. Ναι. Τα μπάνια σου χάλασαν οι αλήτες. Είχα μπει σε πρόγραμμα παιδί μου ιαματικό Και εκεί στα ξαφνικά επειδή το ήρθε Τσίπρα τώρα έχει μια ανασφάλεια Αυτό που κάνουν οι αγκόμενες αυτή οι αριστερή Που θέλει την επιβεβαίωση κάθε τόσο Παρά τα μας αγάπη μου Παρά τα μας τέλειωνε Ναι! Γυρίσατε! Γυρίσαμε, ναι, τι θε! Μας φέρετε πίσω αρουνάρων επειδή ήθελε άλλους εκλογές μη... Να το υπενθυμίσουμε ότι είναι αριστερό και στηρίζουμε τους αριστερούς, ναι! Ρε, το έκανε επίτηδε για να μην γίνει το φεστιβάλ Αχ, ναι, Πολύ με χαναχώρησε αυτό που είπε ο Φίμιος. Δεν θα γίνει το φεστιβάλ τη με κάνει έτσι, τι θα κάνω. Μη με σκάς. Έσω, Εγώ τις δύχτας, του χωρίς το Καλώς το ναι Καλώς με Ελπίζω να είσαι και λίγο ολιοκαμε, ε. Πιλιοκαμένω, αν με δει στα ανάπτυξη στην ιδέα και μόνο. Είναι λιγομένο περισσότερο και αποκαμένο. Καλό, ε. γύρισε έκανα κολοτούμπα κι <Καλώς> εγώ. Πια δεξιά θα ψηφίσουμε. Τη δεξιά του μουστάκει ή τη δεξιά του άλλην του αριστερού. Τη δεξιά του τίπα, παιδί μου. Τη δεξιά του αριστερού, λέει, έτσι. Ε. Ε, τελικά είχε δίκιο ο δίκαιο ε, Ότι <Καλώς> ο τσίπρα είναι παρένθεση. Μόνο που δεν είναι αριστερή παρένθεση. Είναι δεξιά παρένθεση με αριστερό μανδύα. Πρέπει πιο σωστά. <Καλώς> αν και δεν θέλω να προκαταβάλω το εκλογικό σώμα, παιδιά. Στηρίζουμε αντιμνημοναϊκές δυνάμεις Η ελπίδα Λες. θα έρθει κάποια στιγμή Ποιο θα έρθει Η ελπίδα μωρέ Ποια είναι αυτή Αυτή τη χάσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Έλα είμαι τώρα Στρώσε κρεβάτι. Θα έρθει κάποια στιγμή Λες. Ευτυχώς φίλες Στη δημοκρατία υπάρχουν διέξοδα Και... Τσού γεννήθηκε ο λαφάζη. Είδε. Πάλι <laughs> το βρήκε στο διέξοδο, μπράβο. Όχι, θα κάτσουμε <laughs> να σκάσουμε, δηλαδή που θα μείνουμε χωρί αριστερά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Να υπάρχει. Αυτή είναι η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. ε. Καλά. Η αριστερά τη συνοχή <laughs> μπορεί να το πει. Και πιο ρέ δεν είναι αυτή, Πιο ρέ είναι αυτή που μα έτρωγαν τόσο καιρόταν μυαλάμε το ΣΥΡΙΖΑ στι προηγούμενε εκλογέ, που πήγαν τώρα στο λαφαζάν εποντροπή για να βγουν ξανά στην κοινωνία. Σου λέει εμεί πάντα αριστερή ήμασταν. Όχι, ότι το πιστεύουν, απλά για να ξεπληθούν. Γι' αυτό πάνε στο λαφαζάνη. Επειδή ολφαζάνε σε έχει επαναστατικό κόμμα γι' αυτό. <laughs> Και πάνε Τσιράκια, δημοσιογράφοι, από εδώ, από εκεί, πολιτικοί, μεταφερόμενοι, α, όλοι όλο εκεί θα τώρα θα στο Λαφαζάνη, αυτοί που μα άλλαζαν τα μυαλάκια του ΣΥΡΙΖΑ πριν. Α, α, αυτό είναι αυθεντική αριστερά θα θα θα τελικά. Θα όλοι θα λαέ, όλοι λαέ. λαέ. Έχει, προσφέρει. έχει προσφέρει, έχει προσφέρει και έχει και πολλά χρόνια επιτυχία. Ο γνωστό μεταφερόμενο θίασο του κουκουέ εσωτερικού. Γιατί όχι, και υπάρχει και μια ποικιλία, ρε παιδάκι μου τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι το μόνο κόμμα που κινείται. Δηλαδή από τότε που είχε βγει, πότε βγήκε το 67-68 α που ξεκίνησε το κουκουέ εσωτερικό. Έχει μια ποικιλία, δεν βλέπει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εξελίσσεται συνεχώ. Να μην βαριέσαι, να υπάρχει ποικιλία. Α. Δεν τα εκτιμάς αυτά, γιατί αυτό είναι το καλό τη σοσιαλδημοκρατία. Που δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθεί. Αλλάζει συνεχώ πρόσωπα. Βλέπει την αυταπάτη με άλλο πρόσωπο. Καλώ ήρθατε, καλή σεζόν και σου εύχομαι ότι γουστάρε να σου κάτσει. Αριστερή κυβέρνηση να κάτσει, παιδί μου, μια φορά στον τόπο. Να κάνω καλό συμβόλαιο εννοώ, κάνω μεζονέτα, να πάρει κάνα πιο μεγάλο αυτοκίνητο και τέτοια. Ε, πόσο πιο μεγάλο. Πρόσεξε με τέσσερα στην Εκάλη Οδό Αγράπελη, έτσι. Να πάμε. Και μπαίνει ο πελάτης μέσα και λέει κάτω γλυφάδα βούλα χαμηλά Του λέω κυβυσία συγκρού παραλιακή Του λέω κηφυσίας κατεχάκι Ή του λέω εθνική οδό παραλιακή Τι καταλαβαίνεις εσύ Δεν καταλαβαίνω τίποτα Το νόημα είναι αγόριμο ότι ο Τσίφρας δεν κάνει ούτε για ταξιτής Μπα, μπα, μπα. τι έγινε να... τι έγινε καινούργιο αυτό Καινούργιο το είπα και την τελευταία φορά Εγώ είμαι με τον Λαφαζάνη πλέον. Εγώ μνημόνια δεν ψηφίζω κανέναν. Ναι, να παιδί μου, πλάκα κάνε τα. Πα με το ΣΥΖΔΕ, θα πα του πήγε με τι αυταπάτε. Προχτέ ο, ο Λαφαζάνη μίλησε στον Χατζη Νικολάου για μισή ώρα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Κουτσούπα, αν θέλει βέβαια, τι ερωτήσει που απάντησε ο Λαφαζάνη, να απαντήσει και ο Κουτσούπα. Τι σε νοιάζει σε ένα παιδί μου, αφού με τον Λαφαζάνη είσαι. Ο Λαφαζάνη έχει απάντησε για όλα. Ό,τι και να τον ρωτήσει, θα πει κάτι που σ' ακούγει τώρα. <ΣΣ> Τράγκα, τι να παφαίρετε το προϊού, Δεν έχω ακούσει τράγκα φέτο, μπα... δεν ξέρω. Τι υποστηρίζει τώρα. Έρχονται λέ, 4 εκατομμύρια μουσουλμάνοι λέει και θα κατακτούνται. Νησιά, yeah. μας... Ασφυξία, παιδί μου, απολαθρέω, σα φυσικά. Πάνε εκεί πέρα και λερόσε παραλύσει. Να αλλάξει μήνυμα πελεκάνω, όχι σκουπίδια ούτε και μορά, σε θάλασσε και ακτέ. Να τελειώνουμε, να καταλαβαίνουμε. Τι πάμε εκεί πέρα, να... είχαμε μια γαλάζια σημαία τώρα παίλθαν όλε. Παντάσουμε να λέγανε στη σειρά το ίδιο, όταν ήγει να έγινε εισαγί τη μερικασία και φεύγαν η Έλληνε. Είναι το ίδιο, μην ταρδεύουμε. <laughs> Δεν ανταγαίνουμε όλα τώρα. Είναι ο ίδιο ο έλλει να ματανάσει με τον άλλο το μετανάστη το Σύριο. Όχι, όχι, όχι, αλλήλω, αλλήμω, όχι όχι. Ή να λέω αν όχι. Έγινε η σφαγή των Αρμενίων και η γενοκτονία και φύγανε 1,5 εκατομμύρια Αρμενίοι στη Συρία. Έτσι θα χαθεί ο Λινισμός Με σας. Έχεις το διάλοκα τα κάφια. Εξισόνεις Έτσι... Τον, Έτσι... τον Έλληνα με οποιοδήποτε άλλο. Λες και δεν ήμασταν οι ανώτεροι. Πώ σα το είπε η Μέρκελ, και ήταν και οσοί, πήγε, ο Σάβερο μπροστά, πώ αντέδρασε ο Έλληνα Πρωθυπουργό. Αν θέλετε την υπογραφή μου για να σα πουλήσω την Ακρόπολη, να πάτε να βρείτε κανέναν άλλον. Εγώ σκόνομαι και φεύγω και έφυγα τρει φορέ από τη Σύνοδο. Α, τρεις φορέ. Τρει φορέ. Και και τι τρει ήρθε ο Λαντ και το ξαναβάλει στο τραπέζι. Πήγαινα στο τραπέζι. Δεν έφευγα από το τραπέζι, γιατί ήξερα. Μια έφευγα, γύριζαν. Γι' αυτό κουράστηκε, γι' αυτό το θυμάται με τόσο καημό και μα το λέει συνέχεια 17 ώρε. Πόσε φορέ έφευγε, ερχόταν και τρει μα λέει. Ποιο ξέρει πόσε άλλε φορέ είχε φύγει, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση για να δεχτεί το χειρότερο μνημόνιο που έχει έρθει τα τελευταία πέντε χρόνια, εκεί που δεν θα δεχόταν απολύτω κανένα και θα άσκησε και τα προηγούμενα. Τίποτα δεν έχει συμβεί, δεν έχει σημασία. Ποιο είναι ο πολιτικό υποψήφιο που δεν κάνει καθόλου Σαρδάμ. Είναι ο Σταύρο Θεοδωράκη. Διότι Σαρδάμ είναι. Να ξέρει τη λέξη και να, στην προσπάθειά σου να την πει κάτι να γίνεται με στον εγκέφαλο ή δεν ξέρω πού αλλού και να τη βγάζει με λάθο τρόπο. Ο Σταύρος δεν ξέρει τη λέξη οπότε δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για σαρδάμ. Μου ήρθε πριν από λίγη ώρα. Δωροδοκία. Τούτο εδώ το, το, το μαντιλάκι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ, για εξήγησή μα. Κοιτάξτε, εμεί δεν έχουμε άλλου τρόπου. Όπω το ξέρει, παίρνουμε τα ελάχιστα λεφτά από, την, ε... από το κρατικό καρβανά. <ΣΣ> Εμεί λέμε ω ποτάμι δεν έχουμε άεργου. Μπορεί να έχουμε άνεργου που μα ψηφίζουν, αλλά δεν έχουμε άεργου. Δεν έχουμε δηλαδή στο τελειωτικό μα δυναμικό ανθρώπου που θρέφονται από τον κρατικό καρβανά. Ο κρατικό καρβανά εδώ τη δεύτερη φορά το είχε πει τον Ιούλιο. Την πρώτη φορά που τον ακούσαμε με τον αυτιά και τι δύο φορέ βέβαια με τον αυτιά το έχει πει. Άρα το λέει συνεχώ, δεν είναι σαρδάν. Πιστεύει ότι έτσι λέγεται. Δεν θα του το χαλάσουμε όπω επίση δεν θα του χαλάσουμε και τη λέξη εγκρεμότητα. Να σα πω ναι, κάτι, ναι, ναι. δεν ξέρω τι ψηφίζει ο κόσμο. Ξέρω μόνο ένα πράγμα. Τι, Ο κόσμο θέλει να λυθεί επιτέλου η πολιτική εγκρεμότητα. Θέσει εργασία. Να σα πω πώ θα δημιουργήσει θέσει εργασία. Το ένα είναι ότι υπάρχουν κάποιε αποφάσει οι οποίε εγκρεμούν, αλλά οι εκατό είναι μεταρρύθμιση. Είναι μια τακτοποίηση λογιστική. Είναι μια υλοποίηση ε, μιας εγκρεμ... μια εγκρεμότητα. Προσπαθείτε να τακτοποιήσετε μια εγκρεμότητα. Και στη Βουλή το έχει πει την εγκρεμότητα. Τρει φορέ. Μία είναι η και οι άλλε δύο είναι από το παρελθόν. Οπότε δεν μιλάμε για Σάρδαμ, Μιλάμε για οτιδήποτε άλλο σα άρεσε πολύ το σποτάκι του καμένου όπως τη βλέπω. Ε, το τρίτο σποτάκι που έχει φτιάξει. Θέλετε να ακούτε τι ακριβώ γιατί δεν είναι σποτάκι απλά. Δεν σα παρακινούν να ψηφίσετε καμένο. Περιγράφουν και τι ακριβώ έχει συμβεί στην κυβέρνηση, κυρίω τι ακριβώ έχει συμβεί στον αλλά τσίπρα. Οπότε με τη μεταφορά μέσω του μικρού παιδιού και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε θα το ξανακούσουμε άλλη μια φορά για να το εμπενδώσουμε. <κυκλή> Εσεί τι πάθατε, Ο μικρός Έσπασε το αριστερό τα ρε. Αχ. Μικρό είναι, θα μάθει. Τελικά λίγο κιόλα. Είδε που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς θα Θα σου δείξω Πώς θα γράμμα το ίδιο καλά και με το δεξί. Κύριε, μπορείτε να με βοηθήσετε. Έλα. Αλέξη, Αλέξη, τέλειο, έξε κόλλα. Ό,τι έκανε ο Αλέξη Τσίπρας το έκανε με το αριστερό. Δεν είχαμε δει καμία εικόνα ή δεν είχαμε φανταστεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν με το δεξί. Όλα αυτά με το αριστερό που βλέπατε. Ε, τι ακολουθεί, μέρος δεύτερων λαού. Έλα, πως θα λέει καλοτορίστας. Τι φωνάζεις, μωρή. Τι κάνετε, καλά, πώς Ό,τι κάναμε, καλά το κάναμε. Τώρα με νεύρα, ε. Δεν κατάλαβα. Κα, κάνει διακοπέ. Ναι, δεν έχουμε επιστρέψει κανονικά. Ακόμα διακοπέ είμαστε. Α, μα, Γι αυτό α, κάνει διακοπέ λόγω καλοκαιριού. Γιατί κάνει διακοπέ. Ήταν δεν εμείς δεν εμείς εδώ, θα... μας θα... να είμαστε εμεί εδώ, μα φέραν ένα τι θε. Όχι, πήρα, πήρα, πήρα, πήρα απλώς να τι κάνει. Καλά, πήρα. Πήρα, τι να κάνω. Σε προεκλογική περίοδο μόνο. Προσπαθώ ε, να γραφτώ και στη λαϊκή... ε, ενότητα. Ε, εχθρότητα, πώς λέγεται αυτό. Γιατί δεν το έπανε λαϊκή διάσπαση Τι ενότητα είναι αυτό ενότητα Γιατί δεν το έπανε λαϊκό περίσσευμα Ότι ξόμινε Ή κουκουέ εσωτερικού τα καθιζήματα Το κατακάθι; τι έμεινε αυτό Ή συνασπισμός, Ή εναπομείναντες Κάτι τέτοιο, τι λαϊκή ενότητα καλέ Εδώ γέμισαν στη Θεσσαλονίκη λέει, η Γεσέριοι τη Αφίζε που λέει Αφαιτούμε την αποκατάσταση των αδικιών των μνημονίων. βάζουμε φρένο στη λιτότητα κτλ. Συμμετέχει λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση τη Γεσέριου που γίνεται εκεί που γίνεται. Και οι Λαφαζανέοι. Τι θα κάνουν αυτοί δηλαδή, δηλαδή τώρα. Την αποκατάσταση των αδικιά, Αυτό ζητάνε οι Σιριζέοι. Άρα είναι αντινημονιακοί. Ναι, παιδι μου, γνωστό είναι αυτό. Καλά. Ταυτονόητα θα συζητάμε τώρα. Προφανώ κύριε αντιπνημονιακή. Και... Πρέπει να λέγονται ταυτονόητα, ρε παιδί μου, για να τα ακούει ο κόσμο. Γιατί περιττρέπετε. Λένε ότι ψήφισαν μνημόνια και τέχεια. δεν ισχύουν αυτά, έτσι δεν είναι. Εψήφισαν μνημόνια, αλλά τα ψήφισαν τα μνημόνια για να έχουν να σκίσουν δικά του πράγματα. Μη σκίσουν έξινα πράγματα. Α, να μην σκίσουν. Το ίδιο και ο Λαφαζάνη. Ο Λαφαζάνη δεν okay, ψήφισε okay, μνημόνιο. Okay. Ο Λαφαζάνη απλώ στήριξε κυβερνήσεις που ψηφίζουν μνημόνια. Ναι, αυτό λέει το. Ανατριφωνούμε. Ναι, άρα τι προκύπτει. Δεύτερη φορά αριστερά. Γιατί όχι. Oh, άρα yeah, ΣΥΡΙΖΑ yeah. 2, φίλε. Η ελπίδα παρέρχεται. Oh, no. Ναι. Oh, no. Γυρίσετε. Ναι, Μωρή, γυρίσαμε. Τι θες, Περίμενε πώ και πώ θα γυρίσουμε. Μα γλωσσοφάγατε όλοι ότι καιρό. Τι κάνουμε. Τι γιατί πει. Ήρθε το άλλο το κολλόπεδο, το κακομαθημένο, ήθελε εκλογέ. μέσα στο καλοκαίρι. Λες και δεν είχαμε Οκτώβριο να κάνουμε εκλογές, έπρεπε να κάνουμε Σεπτέμβριο εκλογές. Από τις 24 Αυγούστου είναι στις θέσεις του όλοι οι δημοσιογράφοι εκτός από σας. Εμείς δεν είμαστε όλοι, ούτε είμαστε δημοσιογράφοι. Είστε μέλη σε ΕΣΥΑ, άρα δημοσιογράφοι. Σιγά-σιγά μπορείτε να μου πει και τη με εγώ, η μας. τι μέλο είμαι εγώ, άϊπα να μα. Τι κάνει όμω, Τόλη μου. Να μην είσαι κουτσομπόλα, ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά δεν το λέω από κουτσομπόλα. Oh, Α, δεν σε ξέρω, νομίζει. Οποπάει αγριεμένο ή θε, όπω πέρσι. Ε, είδε, εμπρουτάλ, πάντα. <laughs> Ξεκινάω εμπρουτάλ, μαλακώνω στην πορεία. Εσύ του τόχι το του Τσίπρα ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα αποδεικνιόταν ένα κοινό πολιτικό απαταιώνα. Εσύ του τόχι το για περισσότερο διάστημα, εκείνη η διαφορά. <laughs> ναι, ν Ναι, και εγώ δεν τον είχα για τόσο σβέλτο. Αλλά είναι οι εξελίξει πολύ γρήγορο, πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο και. Να σου πω, βοηθιέται και ο λαό έτσι με αυτά και με αυτά. Παπ, παπ, απαταιωνίσκο το χρόνο μέσα. Όχι να περιμένουμε 35-40 χρόνια όπω περιμέναμε τι προηγούμενε φορέ. Σωστό, σωστό. Η εποχή τη πληροφόρηση τρέχει πληροφορία τόσο γρήγορα. Ε. Ούτε να ταιριώσει η κυβέρνηση. αριστερή δεν προλαβαίνει. Ναι, δεν προλαβαίνει. Αριστερή. Ε. Το αριστερή τόσο σεβαστεί το αριστερή, ρε παιδί μου, γιατί Στο πλούνο μέσα έμενε. Αγάπη μου γαμότο, δώσ' μου γαμώτο, ένα μπισκότο. Και σε μερικέ περιπτώσει λέει μπορεί να γίνει καρότο. Αντί μπισκότο, σε ορισμένε τιμέ μπορεί να ζητήσετε καρότο. Παιδι μου, έχω διαβάσει εγώ θα δώσω πάγκαλο. Oh, τα bro. άπαντα. Ε, ναι, ναι, ε, ναι, ναι αλλήμονο. Τα άπαντα του απόπατου που λέμε. Τα απόπατα. Δεν έχω διαβάσει τα άπατα, έχω διαβάσει τα απόπατα του πάγκαλου. Έλα, φίλος. Έλα ρε φίλο. Τι okay, έγινε. Δεν μπορώ να σου πω. Πέρα. Πέρα. Ε... Να ρωτήσω τώρα με του μετανάστε τι γνώμη έχει. Έχω τη γνώμη, φίλε, που έχει και η εφημερίδα Δημοκρατία. Δηλαδή, τι πιστεύει, πιστεύει ότι πρέπει να του πάρουμε όλου αυτού. Αν είναι εναντίον του Άσαντ, γιατί θα είναι σίγουρα ή του ση, ή τη Αλνούστρα, ή του Ισλαμικού μετώπου. Τσφάζουν κόσμο εκεί κάτω. Αυτοί που φεύγουν από εκεί, ποιοι νομίζετε ότι είναι. Άνθρωποι που προσπαθούν να γλιτώσουν από τον πόλεμο που έχουν στη χώρα του. Αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που μένουν εκεί που είναι υπέρ του Άσαντ, μένουν εκεί και πολεμάνε. Αυτοί που Το οι κότε είναι κότε λε αυτή. Κυρίω τα παιδά, αυτά τα πουλημένα, αυτά Όχι, oh, τα, τα παιδάκια δευτέ είναι έτσι, δεν μιλάω για τα Α, ah, Γιατί τα, παιδάκια πνιγήκανε, yeah, και τα, και τα παιδά που την γίνανε και οι πατεράδε του μανάδε του. Μιώθηκε σε αυτή την ασφικία από λατρέου που νιώθηκε η εμείδα Δημοκρατία. Το νιώθω και συ. Εγώ θα μπορούσα να με και εγώ μετανάσει, αλλά σαν στη χώρα μου Δεν τον σημασία. Δεν είναι το ίδιο φίλε, εγώ... δεν είναι το ίδιο, άλλο έλλεινα μετανάστηση. Ο έλανα μετανάστηκε είναι ανώτερο. Δεν το πάω εγώ εκεί. εγώ το πακό, εκεί από εκεί θα πάει. Γιατί το πάει εκεί, πήγα το από αρχή να τελειώνω, φω εκεί πάει. Δεν θέλει να λερώσει τα χέρια της για να ξελασπώσει το μέλλον. Ναι. Δεν έχει χώρο στην ιστορία. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Στην πάντα, στην πάντα για την αριστερά που λέρωσε τα χέρια της για να έχει χώρο στην ε, ιστορία κάθε λέξη αμφισβητείται αλλά δεν είναι σπαρούς δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε να πούμε κι άλλα έχουμε να πούμε για τους τυχερούς Έλληνες συμπολίτες μας όλοι είμαστε τυχεροί με όλα αυτά που συμβαίνουν το καταλαβαίνετε αλλά 300.000 είναι πιο τυχεροί είχε πει πέρυσι από τη Θεσσαλονίκη όταν ανυποψίαστη όλοι τον ακούγαμε Και κυρίως ανυποψίαστα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, Λαφαζάνης και λοιπή, άκουγαν από κάτω το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη και δεν υποπτευόντουσαν ποια θα είναι η κατάληξη. Έλεγε λοιπόν πέρυσι τέτοιε μέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. Υλοποιούμε λοιπόν άμεσα ένα έκτακτο πρόγραμμα. Για την ανάκτηση τη εργασία διετούς διάρκεια συνολικού κόστου 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισεκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο. Το πρόγραμμα προβλέπει την καθαρή αύξηση των θέσεων εργασία τη τάξη των 300.000 στο σύνολο τη οικονομία, δηλαδή στον ιδιωτικό, δημόσιο αλλά και στον κοινωνικό τομέα τη οικονομία και στην αλληλέγγυα οικονομία. Α, αυτά τα έλεγε πέρυσι, τα είπε και φέτο, χωρί βεβαίω το λαφαζάνι από κάτω. Ο στόχο μα. Για το έκτακτης ανάγκης σχέδιο πρόσληψης 300.000 ανέργων σε βάθος διετίας έχει ήδη ουσιαστικά ξεκινήσει. Οι χτες. Οπότε κάθε χρόνο ανανεώνονται οι 300.000 οι τυχεροί, περιμένουν, δεν ξέρω αν ξέρετε εσεί κάποιον από αυτούς, αλλά όμως είναι 300.000 τυχεροί, δεν το ξέρουν ούτε αυτοί, ούτε θα το βιώσουν από ό,τι φαίνεται, αλλά όμως κάποια στιγμή θα συμβεί. Τέτοιοι και τόσοι τυχεροί υπήρχαν όμω από πάρα πολύ παλιά, θα θυμηθούμε λίγο το 300 .000... 300 .000 Θέλουμε να περιορίσουμε να καταπολεμήσουμε δραστικά, να εξαφανίσουμε την ανεργία. Οι πρωθυπουργοί περνάνε, τα χρόνια περνάνε, η ανεργία αυξάνεται, οι 300.000 όμως είναι μια σταθερά σε αυτόν τον τόπο, κάπου εδώ και κάπως έτσι, πολύ αισιόδοξα και τεκμηριωμένα, όχι αστεία. Φτάσαμε στο τέλος, ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ναι. το να. Πώ πέρασε η αγκομπέ? Τι έγινε, Ξεθάλασσα με! <laughs> το έκανε η επανάσταση. Έσχιζα μνημόνια για χαβαλέ. Α τα να βάνε, επιστροφή μερέ. Επιστροφή νούδου, πώ το βλέπει. Αν είμαστε τυχεροί, θα μα κυβερνήσει και ο Βαγγέλα. Δεν κατάλαβα γιατί όχι. Ε, εγώ βλέπω. Σύπρα, φωδωράκι και καραμανλή. Γιατί δεν είναι χάσι να η μαράκι. Έλα, ρε, με ημαράκι. Τέλαρε με ημαράκι να γουστάρουμε. Ναι, Αλέκη. Με ημαράκι να γουστάρει και ο μέσο Έλληνα. Γιατί όχι. Ναι, ναι, Βαγγέλη 6 σκήσε τον Αλέκη. Βαγγέλη 6, Βαγγέλη λίγδα. Κάτι να. Εκείνα... Που θα πάει το ΦΠΑ στα κοντοσούλια. άσε που δεν είμαστε για Τσίπρα τώρα μεταξύ μα, τώρα δεν είστε για Τσίπρα, ο λαό. Δηλαδή δεν είστε. Συγγνώμη, για Βαγγέλη είστε. Okay. Για Βαγγέλη που είναι έτσι άπλα, κυμπά, έτσι έχουμε μάθει. <Τι> ναι. Έλα, Σεκολατένια μου. Παπά, τι έγινε, κορίτσια. Λυσάξτε όλε, Λυσάξατε. Τι πάθατε, Τόσου πολύ σα έλειψα, Τόσε μοναξιέ το καλοκαίρι, Τι εκείρθει η αράχνη. Μόλιψε πάρα πολύ. Λογικό, λογικό. Νούμερο σε ο άλλο, ε. Πώ με είπε, Νούμερο λέει πάλι ότι είσαι. Ναι, αλλά τι νούμερο. Αυτό έχει σημασία. <laughs> Αν με είπε νούμερο 5, να παρεξηγηθώ. Το νούμερο 1 όμω. Τι λε, Καλέ, είσαι top κορυφή. Αυτό λέω και εγώ. Μη λαμπάδα. Oh. Περιμένουμε να σε δούμε στην τηλεόραση. Ε, ε, θα περιμένει λίγο ακόμα για την τηλεόραση, έχουμε. Γιατί πότε. Ε, 19 Οκτώβρη. Γιατί το χαβγά. Για να συνηθίσουμε την καινούργια κυβέρνηση, γι' αυτό. Δηλαδή θα βγει η κυβέρνηση. Να μαζέψουμε λίγο υλικό μετά να βγούμε στον αέρα. Τι να κάνουμε νωρίτερα. Βρήκα τέλειο μέρο για το b date, ρε. είναι, παιδί μου, όχι b date. Δεν είναι το b date. και είναι δύο b date Δεύτερο ραντεβού. Πώς είναι το Plan B που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, yeah. που ούτε plan A δεν είχε, είναι το b date. Για πες. ψιτάλια. Ανέλ, ανέλ, ναι, ναι, ναι. Όλα τα μνημονιακά μέτωπα μπορεί να συνεργαστούν. Ο, ο Σταύρο, μην ξεχνάμε. Ο Σταύρο, ναι, ο να σας πούμε, ναι, ο Σταύρο. Με αυτά και με αυτά έτσι, πώ το βλέπω, όλα τα κόμματα να συνεργαστούν. Πάλι α... το κουκουέ απ' έξω, Έ, Να σου πω, ο Λεβέντης, ο Λεβέντης δεν είναι Ο Λεβέντης με τι <laughs> <laughs> Καλή σεζόν Αποστόλη μου. Να είσαι καλά. Μας ξαναφέρατε το γέλιο, το γέλιο στα χείλη μας. Είστε ωραία η Αποστόλη. Ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Καλά να είμαστε μνημόνια να ψηφίζονται. Μπάς και κρεωθεί και επιτέλους αυτό. Να, να κοστολογηθεί λίγο αυτό το χαμόγελο που δίνουμε. Συγγνώμη κιόλας. Πε του Θήνιου την επόμενη φορά που θα πει να, μας, ε, να πάμε σε πορείε, θα έρθω να με πάει είναι Γιατί στην τελευταία πορεία που πήγα. Δεν ήξερε που πήγε. Τα τρία λεωφορεία από τα ΜΑΤ κοντέψανε να με περάσουν από πάνω. Οπότε πε του την επόμενη φορά που θα το πει, θα έρθω να με πάει είναι Ή την επόμενη φορά να προσέξεις σε ποιε πορείε πηγαίνει. Γιατί αν στι πορείε που πηγαίνει, αυτή με τα και υπογράφουν μνημόνια, ξέρει, είναι λίγο μετά. Έχει μια ανησυχία Φορείες... μετά. Ο καζάκι είναι ζωντανό, δε. Ποιο ασχολείται. Λέω, ρε παιδί, ο είσαι ζωντανό γιατί δεν τον βλέπω που δεν άλλα Για Γι' αυτό το βάλουμε σύρμα λέω να το βρούμε. Δεν το ξέρω δεν το ξέρω αλλά μη χάσουμε τέτοιο πολιτικό λόγο, θα τα κρίμα. Γιατί ρεφίλε, να μην ξέρουμε πώ θα μεταβούμε στην δραχμούλα. Δεν αντέχω άλλε απόλυτη φίλια από την αριστερά. Φιλανά εγώ μέχρι τα 22, Μου μιξε πώ τι είχα κάνει με τη δραχμούλα. μέχρι τα 25 μάλλον. Και θα επιθυμούσα επειδή είσαι στα μέσα μαζική ε... μεταφορά ε... μέσα μαζική μεταφορά. Jerry: Ωραία, να ακούσουμε τι λέει και ο κύριος Καδάκης Να μην παραλείψουμε Πάμε κάτω να μετρήσουμε τι είχα κάνει εγώ μέχρι τα 25 μου Τι είχα κάνει, <μεις> τι είχα κάνει Τι είχα κάνει, τι είχα κάνει Είχα πολεμήσει κατά της δικτατορίας όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια του. Είχα κάνει, μπράβο τι είχα Εγώ πήγα και, και έβανα κροτίδε τη λέγανε Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε τη λέγανε μπράβο. Αυτό είχα κάνει Κορατάτε Εγώ δεν θέλω να πω αλλά ας μετρήσουμε τι έχουν κάνει οι σημερινοί 25 στο ευρώ Ω, Να τις βγάλουμε εσύ έξω, εσύ... ναι ναι δεν έχω πρόβλημα εγώ, να τις βγάλουμε έξω είμαι Επιτέλους ελάτε... να δικαιωθούμε και εμείς οι πρικισμένοι, α η συγκτήρη συνέχεια ε, ε, Είμαι ψευτράκος, ναι. είμαι πονηρούλης, μπράβο <συσίλισμα> Είμαι πολιτικός αγήφτης, <αγύρις>. μπράβο Κατέστρεψα τη χώρα 7 μήνες Δεν μου αρέσουν πλέον τα γεννάτια, δεν πω Είμαι ψευδράκο. Είμαι πονηρούλη. Παίζω και γέλιο. Άλλη να γάμω. Μου αφι άλλη μια που εσύ σε φέρε λόγια. Δεν έχουμε περιθώρια. Η χώρα πλέον έχει άλλα αστεία. Ο μικρός. Έσπασε τα αριστερότα τα Σημασία έχει να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου. Ah. Yelio, harapo, mia, se se να πάτε να βρείτε καν άλλον. Εγώ σκόνομαι και φαίγω. Και έφτιαχα τρει φορές από τη συνοδέα. Ah. Ma fekari pues se bo jest zephello, Pia. Ma fekari mia, bo jest se zephello. Pia. Ma